Η κούρσα των εκλογών στην Μητέρα Ελλάδα δεν, είναι, δεν ήταν κύρια, κάποια κύρια είδηση στις εφημερίδες κυρίες και κύριοι χθε. Ε, σήμερα δεν έχουμε εφημερίδες στην Κύπρο, η αργία των δημοσιογράφων ε, της ημέρας των επιφανείων, των φώτων. Εμείς όμως θα πάμε στην Αθήνα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, ε, του οποίου τα βιβλία... Έχουμε πολλές φορές αναφέρει στην εκπομπή μας και στην αρθρογραφία μας το, η κομματοκρατία και το δυναστικό κράτος, οι ολιγάρχες κλπ. Και και και καλή σας μέρα, καλή χρονιά κύριε Κοντογιώργη. Καλή σας μέρα κύριε Μαύρο και στην Κύπρο. Θέλαμε να, ξέρουμε, να, ακούσουμε, θέλαμε να ακούσουμε τις ε, κριτικές σας απόψεις για το παρόν ε, τη διεξαγωγή ε, των εκλογών στην Ελλάδα. Είναι, θα έλεγα, ε, στην ίδια κατεύθυνση που έχουμε διαπιστώσει μέχρι σήμερα. Δηλαδή, όπως και η περίοδος της διακυβέρνησης μέχρι να προκυριχθούν οι εκλογές, έτσι και τώρα ο πολιτικός αγώνας, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις γίνονται για το αποτέλεσμα που οδήγησε η αιτία της κρίσης, όχι για την αιτία της κρίσης. Και αυτό είναι, αν θέλετε, το μεγάλο πρόβλημα. Ε, τι σημαίνει να συζητάμε για το αποτέλεσμα της κρίσης. Το αποτέλεσμα της κρίσης είναι τα μνημόνια και η υπερθρέωση της χώρας. Η, το αποτέλεσμα της κρίσης είναι η διάλυση και η πυριοποίηση κυριολεκτικά της ε, δημόσια διοίκησης και του κράτου γενικότερα. Το αποτέλεσμα της κρίσης είναι η ολική εξάρτηση της χώρας από ξένες δυνάμεις και βεβαίωση υπονόμευση κάθε εθνικής υπόθεσης. Γιατί όταν μια χώρα μπαίνει σε πολιτική αδυναμία σημαίνει ότι δεν μπορεί να τα εθνικά τις συμφέροντα. Αλλά η αιτία ποια είναι. Για την αιτία δεν μιλάει κανείς, διότι η αιτία είναι η ίδια η πολιτική τάξη και βασικά το πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι και το αδιέξοδο της Ελλάδας, ξέρετε, διότι δεν, ε, δεν είναι ένα επιμέρους... Αυτό το, πολιτικό σύστημα, αυτό το πολιτικό σύστημα που ονομάζεται κοινοβουλευτική ε, δημοκρατία, κύριε Κοντογιώργη. Είναι το πολιτικό σύστημα που ονομάζεται κατά κόρον το τελευταίο διάστημα όσο βαθαίνει η κρίση η δημοκρατία αλλά που είναι μια αυστηρά ιεραρχημένη ολιγαρχία ε, όπως είναι σε όλο τον κόσμο αλλά που στην Ελλάδα έχει εφαρμογές λαιλατικού τύπου. Δεν είναι ότι στην Ελλάδα ευνοεί όπως ευνοεί παντού την ολιγαρχική τάξη Mm -hmm. και την πολιτική τάξη βεβαίως που τη διαχειρίζεται όπως γίνεται παντού και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κυριαρχούν οι λεγόμενες αγορές δηλαδή ένα είδος, ε, ένα μέρος της τάξης η οποία έχει αποκτήσει παγκόσμιο χαρακτήρα και δεν έχει παραγωγική βάση η ίδια είναι ότι στην Ελλάδα η το πολιτικό σύστημα καλείται να διαχειριστεί ε, ιδιαίτερα συμφέροντα που ανάγονται στα παράσιτα της οικονομικής και πολιτικής ζωής. Λειτουργούν ως παράσιτο πάνω στον κορμό, στον εθνικό κορμό και στην κοινωνία. Με άλλα λόγια λειτουργούν λαιλατικά. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η ρητορική έχει σαφώς ένα πολύ ισχυρό ε, κοινωνικό από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και εθνικό περιεχόμενο ε, μόλις όμως έρχεται η πολιτική πράξη διαπιστώνεται μια φραγωτική απόσταση δηλαδή καμία δέσμευση διότι το ίδιο το Σύνταγμα απελευθερώνει τον πολιτικό να κάνει ό,τι του αρέσει και να εξαπατά και βεβαίως με αυτό, το πέσιο, με αυτό τον τρόπο καταργείται και το, η λεγόμενη ε, αντιπροσωπευτική δημοκρατία εν, αντιλαμβανόμαστε ε, Κύριε Μαύρο για να έχουμε ή θα έχουμε δημοκρατία ή ε, αντιπροσώπευση δεν μπορεί να είναι κανείς άνδρας και γυναίκα γιατί είναι ανομαλία της φύσης μπορεί να γίνει αλλά θα είναι ανομαλία της φύσης ε, δεν μπορεί να υπάρξει εδώ ε, αυτά όλα τα χρησιμοποιούν όρου, του όρους τους χρησιμοποιούν για να εξαπατούν και του έχουν πιστέψει και οι ίδιοι, ξέρετε, μέσα από την επανάληψη. Ε, αυτό όμω είναι και το πρόβλημα. Διότι αν, παραδείγματο χάρη, ήταν αντιπροσωπευτικό το σύστημα, δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτά που κάνουν. Δεν θα μπορούσαν να δηλώνουν, παραδείγματο χάρη, ότι θα, θα κουρέψουν το χρέο και αύριο το πρωί θα μα πούν: Δεν ήταν εφικτό, λυπούμαστε. Να αλλάζουν όπω η προηγούμενη κυβέρνηση που άλλα είχε πει πριν τι εκλογέ. Όπως κάθε κυβέρνηση. Μην νομίζουμε ότι ήταν μια ιδιαιτερότητα. Ε, και μετά αλλάζει άρδυν χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα. Αν ήταν πραγματικά αντιπροσωπευτικό το σύστημα τι θα γινόταν. Αν ήταν αντιπροσωπευτικό το σύστημα το περιεχόμενο της εντολής της πολιτικής που θα ακολουθηθεί θα έπρεπε να χαραχθεί από την κοινωνία ή να υιοθετηθεί από την κοινωνία. Ε, στη συνέχεια εάν έπρεπε κάτι να αλλάξει θα έπρεπε να τεθεί πάλι στην έγκριση της κοινωνίας ε, Και εάν δεν τα πήγαινε καλά ή δεν του άρεσε κι ήταν καλός ο κυβερνήτης Θα μπορούσε να τον ανακαλεί και να τον ελέγχει ε, ή να τον προσάγει και στη δικαιοσύνη να πάσα στιγμή άρα, άρα είναι ένα άλλο παραμύθι και η λεγόμενη λαϊκή εντολή Και ο εντολοδόχος λαό και, εντολο, και ο εντολοδόχος ε, εκλεγμένο. Κύριε Μαύρο, συζητάμε αυτά τα πράγματα διότι είναι η αιτία της κρίσης. Εάν ε, διερωπηθούμε γιατί φτάσαμε εδώ, γιατί όχι μόνο στη διάρκεια τη αλλά και από την καταβολή του ελληνικού κράτους, καταστρέφεται αυτό το κράτος αντί να αντιπροσωπεύει το έθνος η την κοινωνία, καταστρέφει το έθνος και την κοινωνία. Οφείλεται ακριβώς σε αυτό το πολιτικό σύστημα. Δεν έχει να κάνει με αυτή τη χώρα. Είναι ξένο σώμα και μεταβάλλει σε ξένο σώμα του φίλους τους πολιτικούς. Ε, είναι, ε, μας καθυσυχάζουν, μας διαβεβαιώνουν ότι πρόκειται για δημοκρατία, για αντιπροσωπευτική δημοκρατία και όλα αυτά που δεν είναι. Δεν είναι γιατί δεν είναι αυτό το σύστημα που μπορεί να, να δώσει το χαρακτήρα της αντιπροσωπευση ή της δημοκρατίας. Ε, για να μας θέσουν μετά το ερώτημα αν δεν... Ε, μας αρέσει, δηλώσουμε ότι δεν μας αρέσει το σύστημα, ότι το άλλο σύστημα θα είναι η Χούντα. Ε, και συγχρόνως για να μας ενοχοποιήσουν και να μας πούν ότι εμείς τους εκλέξαμε. Ε, δεν τους εκλέξαμε εμείς. Και εναλλακτική πρόταση δεν είναι η Χούντα. Είναι η ξανασυνάντηση της πολιτικής με την κοινωνία. Να μην κάνει ότι της αρέσει να μην αλλάζει όποτε τη αρέσει, να μην αντιστρατεύεται τα συμφέροντα της κοινωνίας αδαπάνως, να μην κλέβει την κοινωνία μέσα από τις συμβάσεις και μάλιστα κλέβοντας την εθνική άμυνα, προκειμένου να μπορέσει να κινηθεί η χώρα, η κάθε χώρα, σε έναν προορισμό που τον θέλει εκείνη. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα περιβάλλον Πλήρους απαξίωσης. Πλήρους απαξίωσης. Γιατί? γιατί είμαστε καταχρεωμένοι. Γιατί είμαστε σε κατάσταση αδυναμίας και στην Κύπρο πηγαίνει το κάθε σκάφος βαρβαρός στην ε, εθνική περιοχή της θάλασσας και περιοριζόμαστε σε ρητορικές. Όχι γιατί διαφορετικά θα έπρεπε να ξεκινήσουμε πόλεμο αυτή τη στιγμή αλλά γιατί... Μας κάνει αυτό να διαπιστώσουμε ότι ούτε μας σέβονται οι γείτονες αλλά ούτε και είμαστε διατεθειμένοι να επιβεβαιώσουμε την κυριαρχία η οποία υπάρχει εκεί. Λειτουργούν κατά βούληση οι άλλοι, όσοι αν εμείς είμαστε μια μη χώρα, κάτι σαν τα ίνια. Αυτή ήλυ... η προσπάθεια mm -hmm. να οδηγηθούμε σε ένα καθεστώς ημιοποίησης ε, στο, στο, στο διεθνές σύστημα, έτσι, ε, έχει προηγούμενο στην εσωτερική απαξίωση. Έχει περάσει ένα τόσο χρονικό διάστημα από τότε που μπήκαμε στην κρίση που δεν έχουν λάβει στην Ελλάδα ούτε ένα μέτρο για την ανάταξη αυτής της αιτία, Δηλαδή της ανασυγκρότησης του κράτους. Θα έρθει τώρα η νέα κυβέρνηση που πιθανόν κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και θα ακούσουμε τα ίδια, θα ακούσουμε τα ίδια στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου και θα δούμε, θα ζήσουμε τα ίδια και μετά, mm -hmm. σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μην νομίσουμε δηλαδή ότι ε, αλλάζει κάτι ριζικά στην ε, περίπτωση ε... που θα γίνει αναλλαγή στην κυβέρνηση, στο βιβλίο σα, με, τον... ναι, με τον τίτλο Ολιγάρχε επιμένετε πολύ στην επανάσταση, την επανάσταση των ενιών, ε, κύριε Κοντογιώργη. Και παρακαλώ, εξηγήστε στου ακροατέ, τι ακροάτριε, τι εννοείτε λέγοντα, γράφοντα, υποστηρίζοντα την επανάσταση των ενιών. Ενώ ακριβώς ότι πρέπει να πάψουμε, να πιστεύουμε ότι αυτό το σύστημα είναι δημοκρατία, αντιπροσώπευση και τα δύο. Να δούμε κατάματα την αλήθεια, να διαπιστώσουμε δηλαδή ότι δεν έχουμε ούτε δημοκρατία, ούτε αντιπροσώπευση και αυτή είναι η αιτία των δυνών του ελληνισμού. Και τι είναι, Γιατί οι διενεργούμενες, διενεργούμενες, διενεργούμενες κατά διαστήματα ε, βουλευτικές εκλογές, τι είναι, ε, δημοκρατικές, δεν είναι εκλογές. Όχι, εκλογές κάνουν και τα συστήματα που δεν είναι δημοκρατικά ούτε αντιπροσωπευτικά. Εδώ πρόκειται για μια διετησία, ένα ρόλο διετησίας που έχει αναλάβει έχουν αναφέσει μάλλον στην κοινωνία, ε, προκειμένου αντί για τον απόλυτο μονάρχη να ε, γίνεται μια επιλογή μεταξύ τριών, τεσσάρων, δύο αναλόγω ε, υποψηφίων να παίξουν το ρόλο του μονάρχη, του Λιγοβίκου. Μην ξεχνάμε ότι για να υπάρξει αντιπροσόπευση η δημοκρατία πρέπει να ε, δούμε ποια είναι η σχέση μεταξύ του πολιτικού και του πολίτη την επομένη των εκλογών μέχρι να ξανάρθουν οι εκλογές Δηλαδή όταν ασκείται η πολιτική εξουσία. Ποιος είναι ο ρόλος του πολίτη; Ο πολίτης πηγαίνει στο σπίτι του μόλις ρίξει το χαρτάκι. Αυτό ακριβώς ε... ξέρουν όλοι οι πολίτες. Ε, και την επόμενη και λένε, ε, α, με, άμα με απομακρυθείς από, από το ταμείο δεν υπάρχει καμιά ευθύνη πλέον. Εδώ την... όχι μόνο δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει συνταγματική, προσέξτε όχι νομοθετική, συνταγματική κατοχύρωση που λέει ότι το, η πολιτική κυριαρχία, δηλαδή η δυνατότητα του πολίτη έστω το να ελέγχει, περιέρχεται στον πολιτικό και ο πολιτικός κάνει ό,τι του αρέσει. Αυτό λέει το Σύνταγμα, ότι κάνει ό,τι επιτάσσει η συνείδησή του. Το, Αν η συνείδησή τώρα του... όμως που έχουμε εκλογές δεν θα ελέγξει ο πολίτης ψιωφόρος με την ψήφο του τα όσα διέπραξαν ή δεν, διέπρα... ή δεν έπραξαν οι μέχρι τούδε κυβερνώντες Με αυτή την, λογική... Ναι, με αυτή την η... λογική οι εκλογές δεν είναι τελικά δεν ο έλεγχος έλεγχο. Ο έλεγχο γίνεται από το σώμα της δικαιοσύνης Ο πολίτης καλείται να επιλέξει ποιον θέλει να τον κυβερνήσει Ποιος θέλει να τον κυβερνήσει την επόμενη περίοδο Δεν ελέγχει, μπορεί να ήταν άριστος ο προηγούμενος να ήταν ο Αριστίδης να πάμε στην Αθήνα, ο δίκιος Αριστήδη. και να πει σε βαρέθηκα, δεν σε θέλω άλλο. Δεν είναι κρίση που έχει να κάνει με τον έλεγχο και την απόδοση ευθυνών. Ένα σύστημα κρίνεται κατά τη διάρκεια που ασκείται η εξουσία και όχι πώς νομιμοποιείται το πολιτικό προσωπικό. Άλλωστε να το πούμε και αλλιώ. Το ίδιο, το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει ότι όλοι οι Έλληνε έχουν το δικαίωμα του εκλέγεστε. Γιατί το κόμμα καταργεί αυτή τη δυνατότητα και την δίδει στο κράτος, στο, στο, στο κόμμα στο, και την κρατάει αυτό και την διαχειρίζεται. Το κόμμα είναι εκείνο που αποφασίζει ποιο Έλληνας έχει το δικαίωμα του εκλέγες. Πώ θα μπορούσε αλλιώτικα να ήταν οργανωμένοι οι πολίτες σε ένα πολιτικό σύστημα εάν δεν ήταν των, μέσα στα κόμματα κύριε Κοντογιώργη. Ε, θα ήταν μεγάλη υπόθεση να το πούμε τώρα αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει. Ε, εκείνο που έχει σημασία είναι να συγκρατήσουμε ότι ο πολίτη επιλεγει επιλέγει μεταξύ τριών-τεσσάρων οι οποίοι έχουν ήδη επιλεγεί, προεπιλεγεί και ασκούν την ηγεσία της, του κόμματος από μηχανισμούς άλλους. Ε, το δεύτερο και κυριότερο είναι ότι το κόμμα έχει πάρει τις εξουσίες αυτή τη στιγμή ε, του απόλυτου μονάρχη. Παραδείγματος χάρη το κόμμα είναι αυτό το οποίο διασφαλίζει την ισοβιότητα των πολιτικών, στην πολιτική σκηνή. Το κόμμα είναι εκείνο που... Διασφαλίζει και την κληρονομική διαδοχή ξέρετε Στα ηγετικά κλιμάκια ε, Κατά τι Διαφέρει λοιπόν Η εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία Όταν βλέπουμε ότι Αυτοί που καθορίζουν τις τύχες των κομμάτων Υπάρχουν από καταβολής κομμάτων Από την ώρα που μπήκαν δηλαδή στην πολιτική Και τελειώνουν με το θάνατό του. Ποιο του κρατάει εκεί Τι δυνατότητες έχει μια ένα πολίτη, ε, εάν δεν του αρέσουν οι πολίτε, άλλωστε η πολιτική άλλωστε έχετε προσέξει ότι στην Ελλάδα επιλεκτικά και πάλι κατά παράβαση του συντάγματο, γιατί όλε οι πολιτικέ ρυθμίσει του συντάγματο παραδιάζονται κατά φόρος, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση υπολογίζονται οι ψήφοι μόνο εκείνε που πηγαίνουν σε κάποιο κόμμα. Δεν υπολογίζονται οι λευκές, δηλαδή η ολική αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος... ...η αποχή, συνεπώς διαπιστώνουμε ότι όχι μόνο παραδιάζεται το δικαίωμα της ψήφου... ...η ισότητα της ψήφου, αλλά συγχρόνως μας κυβερνούν και Διότι μπορεί να βλέπουμε στη Βουλή να υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία... Αλλά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν έχει αντιστοίχηση με την λαϊκή πλειοψηφία. Σήμερα μια δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ αν πάρουμε εκτιμήσουμε το ποσοστό που έλαβαν στο σύνολο του εκλογικού σώματος της χώρας είναι περίπου στο 12% ή 15%. Η αντιπροσωπευτική... Η σχέση έχει έστωσε... Απα... Τίπολο... Απαντάνε, όμως, απαντάνε όμως ότι ε, ε, ε, δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι πολίτες που δεν ενδιαφέρονται και κάνουν αποχή και η αποχή είναι μεγάλη. Όχι, η αποχή και... είναι βαθιά πολιτική πράξη ε, και πρέπει να εκτιμηθεί έτσι. Άλλωστε, άλλωστε η ίδια η ψήφος της εκλογές είναι ψήφος ανάγκης, ψήφος χρησιμότητα, ψήφος κοπιμότητας. Δεν εκφράζει την πραγματική βούληση του πολίτη. Αυτό το βλέπουμε όταν γίνεται η δημοσκόπηση που η δημοσκόπηση αποδίδει την ακρίβεια της βούλησης του πολίτη τη στιγμή που γίνεται. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο ε, μας εξηγεί επανέρχομαι γιατί χρειάζεται μια επανάσταση των ενιών να ξεκαθαρίσουμε τις έννοιες, να συνειδητοποιήσουμε ότι σήμερα και Εξαιτία αυτού του γεγονότο, βρισκόμαστε σε αυτή την εξαφλίωση. Σήμερα το πολιτικό σύστημα δεν είναι ούτε δημοκρατικό ούτε αντιπροσωπευτικό. Πώ νομίζετε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί η επάνωδο τη κοινωνία στην πολιτική ή να, να α, γίνει η πολιτική ιδιοκτησία τη κοινωνία και όχι τη ολιγαρχία των κομματικών α, στελεχών. Ε, είναι πολύ απλό αν θέλουμε να ε, βάλουμε την κοινωνία στην πολιτική, ενός στο πολιτικό σύστημα και όχι στις διαδηλώσει τους δρόμους. Τη βούλησή της, όπως οι Αθηναίοι παραδείγματο χάρη μαζεύονταν στην πνίκα, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να αντλήσουν τη βούλησή τους, να πάρουν δηλαδή μια απόφαση. Έτσι και σήμερα έχουμε τεχνικούς τρόπους, επιστημονικούς τρόπους να παίρνουμε τη βούληση της κοινωνίας και στην εκλογική περιφέρεια απέναντι στον πολιτικό για σκεφτείτε να ελέγχεται ο πολιτικό ανατρίμνο, αναεξάμηνο. εγώ δεν λέω κάτι παραπάνω να ελέγχεται και να του δίδεται εντολή από ένα τυχαίο δείγμα και όχι από επιλογή των ενστουρυστούρων του κόμματος ε, και να... Ε, ε, εννοείται εννοείται ε, δημοψηφίσματα κύριε Κοντογιώδη Δημοψήφισμα δεν έχει καμιά σημασία πρέπει να είναι η κοινωνία πρέπει να είναι διαρκής θεσμός η βούλησή της έχουμε λοιπόν επιστημονικούς τρόπους στο μεν σύνολο της χώρας με, τις, με τους δημοσκοπικούς δίμους δηλαδή με το τυχαίο δείγμα της δημοσκόπησης να ξέρουμε ανα πάσα στιγμή τι θέλει η κοινωνία για τις μίζονες πολιτικές αποφάσεις, τις μίζονες νομοθετικές πρω, πρωτοβουλίες που παίρνονται όπως επίσης και στο τοπικό επίπεδο να ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο οι η πολιτική Σε αυτή την περίπτωση να είστε βέβαιος ότι θα αλλάξει άρδιν η ζωμή των κομμάτων θα αλλάξει άρδιν η λογική της σχέσης κοινωνίας και πολιτικής θα αλλάξει άρδιν η πολιτική που ακολουθείται σε όλα τα θέματα διότι εάν χρειάζεται να να συνεπάρχει, να βρίσκεται να τα βρίσκει η κοινωνία με την πολιτική ο πολιτικός δεν θα παίρνει αποφάσεις που θα του υπογορεύουν Τρίτη είναι χαρακτηριστικό το ερώτημα που θέτω διαρκώς στους Έλληνε πολιτικούς. Θα παίρνατε την ίδια απόφαση για το μνημόνιο εάν για τις συμπαγορέψεις της Τρόικας, εάν έπρεπε να θέσετε τις αποφάσεις αυτές που, που, που, που προσυπογράφετε εν λευκό ε, υπόψη της κοινωνίας και απαντούν σαφώς όχι. Αλλά δεν θέλουν καν να συζητήσουν αυτό το ζήτημα διότι βολεύονται στην ολιγαρχική λειτουργία του πολιτεύματο, γιατί δηλαδή τα έχουν όλα και επειδή δεν υπάρχει σχέση μεταξύ του πολιτικού και της κοινωνική συλλογικότητα, μπορούν και περνάνε τη γραμμή τους κάνοντας πολιτικά ρουσθέτια Αν, αν αναπτυσσόταν αυτό που μας λέτε δεν θα ε, αναπτυσσόταν ταυτόχρονα και ο, ο χίδιν λαϊκισμός ε, κύριε Κοντογιώργη ο λαϊκισμός είναι άλλο πράγμα. Ο λαϊκισμός είναι η εξαπάτηση και η υπονόμευση της κοινωνικής λογικότητας του συμφέροντες της κοινωνίας. Ο, ο λαϊκισμός είναι το χάιδεμα της... Ε, συνώνυμο συνώνυμο της, της δημοκοπίας... Αυτό και... γίνεται σήμερα. Mm -hmm. Αλλά γίνεται χωρίς συνέχεια. Προσέξτε, εάν ο πολιτικός που υπόσχεται να κάνει 10 πράγματα πριν από τις εκλογές... Ήταν υποχρεωμένος να τα κάνει. Διαφορετικά θα υπέκει στον έλεγχο της δικαιοσύνης. Δεν θα έλεγε ότι του καπνίσει. Θα καθόταν και θα συζητούσε με τους όρους της υπερφινότητας Και μόνο αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να αλλάξει το πολιτικό πεδίο ε, χαρακτήρα και προς, και προς διότι αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι το ελεύθερο οποιασδήποτε λογικής εξαπάτησης κοινωνίας. Αυτό είναι ο αυτό, λαϊκισμός. Αυτό λέτε... Η αναφορά στη βούληση της κοινωνίας δεν είναι λαϊκισμός. Είναι ένα άλλο πολιτικό σύστημα που ανάγεται είτε στην αντιπροσώπευση, αν τον πολίτη τον θέλουμε εντολέα, είτε στη δημοκρατία τον θέλουμε κυβερνήτη και νομοθέτη Αυτό που είπατε για τον έλεγχο από πλευράς δικαιοσύνης των πράξεων ή παραλήψεων των πολιτικών δεν θα οδηγούσε στην ποινικοποίηση της πολιτικής ε, Να σας πω κάτι το πρόσχημα το επιχείρημα μάλλον της ποινικοποίησης της πολιτικής που το ακούμε πολύ συχνά ε, είναι ένα πρόσχημα για να μην ελέγχονται οι πολιτικοί τι σημαίνει ποινικοποίηση σημαίνει ότι πρέπει, εάν με εξαπατήσει ο πολιτικός, όπως εάν εγώ σας εξαπατήσω, να υποβληθώ σε έλεγχο της δικαιοσύνης. Ε, εάν με βλάψει ο πολιτικός, να υποστώ τον έλεγχο της δικαιοσύνης. Είναι, είναι κακό αυτό. Μα καλά, είμαστε υπερήφανοι για τους αρχαίους. Για τον Αριστοτέλη. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης μας και ο Πολίβιος και άλλοι, αλλά ο Αριστοτέλης που είναι ο μέγιστος των φιλοσόφων μας μεταφέρει την πληροφορία ότι το πολιτικό αδίκημα τιμωρείται αυστηρότερα από ό,τι το αντίστοιχο ή ατομικό αδίκημα που διαπράττει ένας πολίτης γιατί, γιατί βλάπτει περισσοτέρους δεν είναι μόνο η φύση του αδικήματος που διαπραττει ενας πολιτης γιατι βλαπτει περισσότερου. δεν ειναι αλλά και το μέγεθος αυτών που βλάπτονται άρα λοιπόν ο Αριστοτέλης ήταν υπέρ τη ποινικοποίησης της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη υπόκειται στο νόμο, δηλαδή στο κράτος δικαίου, η πολιτική μάλλον υπόκειται στο κράτος δικαίου εκεί που το σύστημα είναι κατ' ελάχιστον αντιπροσωπευτικό ή δημοκρατικό. Όπου όμως... δεν είναι και κυβερνούν οι ολίγοι, οι ολιγάρχες... Αφού αυτοί νομοθετούν, απαλλάσσουν τον εαυτό τους. Τι μας απειλούν δηλαδή, ότι όταν μιλάνε για ποινικοποίηση, ότι είναι απαράδεκτο αυτοί να υπόκειται στη δικαιοσύνη όπως ο κοινός πολίτης. Απ' γίνεται αυτοί που έχουν τις τύχες της χώρας στα χέρια τους, να μην υπόκειται στην δικαιοσύνη και για ένα απλό αδίκημα ένας πολίτης να υπόκειται. Αυτό είναι το στωριακή μα. Μας λένε λοιπόν, Μα μιλάνε για ποινικοποίηση επειδή θέλουν να διατηρήσουν το ολιγαρχικό και ανεξέλεγκτο επομένω πολιτικό σύστημα. Να μεταφέρουν τι ευθύνε και τα βάρη στην κοινωνία και να κρατούν αυτοί τα ωφέλη και μάλιστα κατά τρόπο ανεξέλεγκτο. Έτσι, λοιπόν, έτσι όπω το, το έλεγε στην δημιουργία του προ του Σιρακούσιου ο Αθηναγόρα και το κατέγραψε ο, Θο, ο Θουκυρίδη στο. το βιβλίο του. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα λοιπόν ότι, ότι σήμερα τα δυνά της χώρας οφείλονται στο, και της Κύπρου αν θέλετε σε μεγάλο βαθμό γιατί ε, όπως ξέρετε στην Ελλάδα διαπράττονται τα εγκλήματα εναντίον της χώρας χωρίς να τιμωρούνται. Όπως με το Κυπριακό δεν τιμωρήθηκε κανείς έτσι και με την κρίση δεν υπάρχει υπεύθυνο, ξέρετε. Καταστράφει μια ολόκληρη χώρα γιατί η καταστροφή που επήλθε σήμερα είναι εφάμιλοι για τον εσωτερικό ελληνισμό της καταστροφής του 1922 ε, για τον εξωτερικό, τον μικρασιατικό ελληνισμό και δεν υπάρχει κανείς υπόλογος γι' αυτό. Mm -hmm. Έρχονται εκείνοι που διάπραξαν μάλιστα την καταστροφή να δηλώσουν τιμητέ και οι άνθρωποι που κρατάνε το σύστημα για να μην πέσει. Άρα Πού φτάνουμε με αυτό στην επόμενη κρίση, στη διόνυση αυτής της κρίσης και βεβαίω στην επόμενη κρίση την οποία προετοιμάζουν. Εύχομαι να μην είναι Εθνική Και εμείς το ευχόμαστε, αν και το φοβόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κοντογιώργη. Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Μάλλη. Καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Γιώργος Κοντογιώργης, συγγραφέα και το βιβλίο από την, το βιβλίο «Κομματοκρατία» και δυναστικό κράτος και το άλλο βιβλίο Ολιγάρχες όπου υπενθυμίζει ακριβώς και εκείνη την, το απόσπασμα από τον Θουκηδί στο Z392 της δημιουργίας του Αθηναγόρα στις Σιρακούσες που έλεγε στη δημοκρατία όλοι τούτοι Είτε χωριστά ενεργούν είτε από κοινού έχουν ίσο μερίδιο Απεναντίας η ολιγαρχία δίνει στους πολλούς το μερίδιο από τους κινδύνους Από τα οφελήματα όμως δεν παίρνει μόνο τα περισσότερα Αλλά τα αρπάζει όλα και τα κρατάει για τον εαυτό της